το τον κύριο Αποστολή Μπαρμπαγιάννη θα ήθελα παρακαλώ. Ε, ο ίδιος. Ναι, γεια σας. Είμαι ο υπασπιστής του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αχ, αχ, αχ, αχ μισό λεπτό. Γιατί μου σηκώθηκε η Κάτσε λίγο να ερεμήσω, τι έγινε. Ναι. Έχουμε ένα ένταλμα για εσά, σύλληψη. Ασύλληψη, γιατί. Ναι, ναι. Η κατηγορία είναι ότι διασπείρεται κουνομαλία. Κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Στου δρόμου, έξω. Εγώ στα μαγαζιά είχα πάει. Ναι, κοιτάξτε. Και φορούσα ναι. μάσκα. Ναι, δεν το ξέρω το ένταλμα, το υπέγραψα χωρί να το διαβάσω, αν σα είπα. Α, λογικό. Στα τα μνημόνια γι' αυτό πήγε. Δυστυχώ θα πρέπει να έρθετε στον εισαγγελέα. Ε, θα έρθω εγώ στον εισαγγελέα, να έρθετε αυτό, σχέστηκα. Καλά, εντάξει. Έχει ένταλμα, αν έχει ένταλμα, έλα. Τώρα θα... πάρει και μια φασολάδα πρώτα και πάρει φορά. Ναι. Τώρα θα προστεθεί και απίθεια στην αρχή. Και απίθεια, αν θες και ξύβριση, γιατί έχω μια μάντρα... Ξύβριση, ναι. Έχω μια μάντρα. Καλά, και ξύβριση. Καλά, και έλα να κλάσεις μάντρα. Συνεχίστε, και... μαγνητοφωνήστε τώρα. Ρουφιάνε, δεν τρέπεσαι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν σας υπαμποδάνω. Ελληνοθρενεία? Η ίδια. Γεια σου, Αποστόλη. Ποιο είναι? Είμαι ο Γιάννη από Θεσσαλονίκη, σε παίρνω πρώτα. Πάμε. Τι θε. Λοιπόν, θέλω να, να κάνουμε μια ερώτηση προ τον Μπαλούρδο, βασικά. Ε, εγώ είμαι ο Μπαλούρδο. Τέλεια, Μπαλούρδο. μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ε, περαιτέρω. Ο... Ο... Αστυνόμο Ματ. Ματ, δηλαδή, όχι όπω λέμε σε αγριό για αριστερό. Ναι, ναι. Αστυνόμο Ματ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τον Μπαλούρδο το εξή. Θε με το συλλαλητήριο, πώ και δεν είδαμε πρώτη φορά ε, τα έκτροπα που έχουμε συνήθει, με μολότοφ, με ξύλο, συνηθ η ουσία, Μη πολύ μπορείς να μου πεις ε, μας είχαν πάει στα πανεπιστήμια γι' αυτό δεν ρίξαμε μολότοφ <laughs> εντάξει και μου την στην απορία. εντάξει όλα καλά, πάντα καλά πάντα τέτοια, καλό ξύλο εύχομαι ευχαριστούμε πολύ Μπαλουδο, να σε yeah. καλά Βαλουρδό Ναι, εγώ είμαι βαλουρδός Έλα ρε φίλε Πες μου, πήγες στην πορεία της Προαλές Κατεβήκες κατώ Βεβαίως, κατέβηκα Ναι, εκεί ήμουνα Κατέβηκα, ήμουνα εκεί Καραούλη Δεν μου λες, αυτούς σαν χωάπλου Τους αριστερούς Πήγες Α, κατώ τα, τα, τα. Ναι, Πήγες κοντά τους. πήγα κοντά του. Πήγα κοντά. Ευτυχώ έχω τον κλόπ και είναι μια απόσταση 80 εκατοστά. Ωχ, ανησυχώ, ανησυχώ πάρα πολύ. Δεν, δεν κολλάω, εγώ δεν κολλάω. Το... Έχουμε ανοσία εμεί από την γρήπη των χείρων τότε. Εμένα μου πέσε στα χέρια μου κάποιε παρτίδε από το προκτικό τεστ. Θέλει να σου τα στείλω να κάνει εσύ και οι συναδελφοί σου μερικά. Μπορώ και μόνο. Και βασικά μο... να βοηθάτε με αυτό που λέω. Είναι αυτό το περνό και μόνο μου. Καλά, τα καταφέρνω μια χαρά. Είναι για το τεστ το, το προκτικό. Ναι, Έχει ανάγκη, έχει κλείσει. είσαι πλέον, Πρωκτικό! Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ κοιμάσαι. Ωραία, ωραία, αυτό εδώ κοιμάσαι. Το Globe βοηθάει. Πάντα, mm, Πάντα. Πολύ καλό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λε, Γιατί ήρθε το κεκύρια και κλαψουρεί σε εμά για την ασυνέπεια των εταιρείων. Συγγνώμη, Εντάξει, α πάει να αγάπησε τι εταιρείε. Όσο για τη δώρα μα, Ακογιάνη. Είμαστε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ενοχλημένοι με τη συμπεριφορά αυτών των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρείων. Με αυτή τη δήλωση, κατά πέλτη που έκανε, τέλο πάντων, ότι ενοχλήθηκε, νομίζω ότι οι εταιρείε πρέπει να συνοχωρηθήκαν πολύ. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι τρώμε και το χορτοκόμα, προφανώ. Γεια σου, Απόστόλη μου γλυκέ. Δεν το ξέρει αυτό, τέλο <συμπλίδι> πάντων, σου. Είμαι <συμπλίδι> η Ανούλα από Νεάπολη και <συμπλίδι> για όλα αυτά που ακούγονται <συμπλίδι> θα <συμπλίδι> πω <συμπλίδι> μια <συμπλίδι> μαγικία. <συμπλ Πε τη μαλακίες, ξέρει πως τη λένε λοιπόν, τη λέω γρήγορα, μπορεί να είναι σως σοσφέ... φαίνεται μαλακία έτσι λέγεται, γρήγορα, τη λες γρήγορα για να περάσει Μπορεί να είναι σως φαίνεται δε όμω όμως μπα, για όλα όσα γίνονται Την είπες? Φιλάκια, την είπα? Πολύ μαλακία Σ' αγαπώ πολύ Έλα, γεια Αποστολή, ναι. ήθελα να πω στη Βόζεμπερ και στον κάθε μαλάκα. Έρχομαι! Στον κάθε μαλάκα που μιλάει για, το... για τι πορείε και κατά... τα τέτοια. έρχεσαι! Το πρόβλημα είναι. Σε ποιον μιλά, κάνει και το σεξ ταυτόχρονα. Όχι, ρε, κάτι μιλάω στη γυναίκα μωρίς, εδώ. Α, και τώρα. έρχομαι, α το κάνετε και λες έρχομαι. I'm coming. Χαχαχαχα. <laughs> τώρα, προσεκτικά που σου λέω. Εγώ προσεκτικά θα σε ακούσω αυτό. <laughs> Εσύ προσεκτικά συμμετέχει σε αυτό που κάνει εκεί. Έλα ρε, είσαι, ρε. Εδώ! <laughs> Έλα να σου πω, καλά ζούμε μαγικές μαγικέ στιγμέ, ρε φίλε. Τι ζει? Άκου, άκου, Οι παπάδε έχουν πάρει τα πάνω του. Τα νούμερα σαν τον Βελόπουλο ήθελα να ξέρω και σαν τον Άδονη. Μα γιατί, γιατί προσβάλλετε τα νούμερα, Τόσε χιλιάδε μαλακές Έλληνε που συμφίζουν αυτά τα νούμερα, ρε φίλε. Δηλαδή, ε, αυτό δεν μπορώ να το χωρέσω στο μυαλό μου, δεν, δεν, ξέρω, δεν ξέρω. Α, εδώ να σου πω και μια ιστορία που μπούτηκε με τον πλεύρη τον Ιώ που είχε κάνει ειδικέ δυνάμει. Εγώ πήγα και προέφερα και ήμουν ειδικέ δυνάμει, Άκου, είναι, είναι, είμαι παρακαλισμένο σε ένα σταθμό κάπου και αυτό έρχεται από πίσω μου με ένα πολυτελέσσα μπάκτη και κορνάρη έντονα. Κορνάρη έντονα, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται αν κορτάρω σε μένα, κάποια στιγμή στον οποίο το κοντάρι σε μένα. Βγαίνω έξω, του λέω τι έγινε. Τι θε. Βέβαια από εκεί για να μπορώ να ξεφορνώ για ένα Πακιστανό, μαζί και κουβάλεγε ο παγιστρό. Δεν λέει τι να βγω του λέω, πιο όμορφο του λέω και αγώ εγώ για να μπαίνει εσύ. Δεν βλέπει, μου λέει που τα λέω πολύ το άνθρωπο. Του λέω θα βγω του λέω, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο γιατί εσύ σε χάρη να δεν είσαι άνθρωπο. <laughs> <laughs> <laughs> Εν τω μελαξύ πρόσχει από στόλοι μήχε, μήχε ήμουν κυριλάτρος διμένος και δεν, δεν πήγαινε το μυαλό του ότι θα πάμε στην αλήθεια. Του λέω άκου να σου πω, το, το πάμε στο κυριλέ του λέω, αλλά μπορεί να βγω και να σε κάνω και μαύρο στο ξύλο. Και μόλις του είπα έτσι το γίνει στο καλαματιανό. Αποστολή, γεια σου. γεια σου. Εγώ σε παρακολουθώ συνέχεια από το ελληνοφρένια.net. Ποτέ από το ραδιοφωνικό σταθμό. Σήμερα λοιπόν ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και αναγκαστικά έβαλα το σταθμό και έπιασα τον ακατονόμαστο και είχε συνέντευξη. Με μα... το Τζίμερο, τα άμαθα. Α, Α ε, το... ε, πολύ ωραίο αυτό. Είδο... Αυτό που δίνεται παθητικό. Ε, ακόμα βήμα στον Τζίμερο, πολύ με συναρπάζει στη χώρα. Ε, ε, τα είδα όλα. Ο Τζίμερο πω την είδο... καλύτερη θα έπρεπε να είναι παίκτη από reality. Από εκεί να τον ξέρουμε. Ε, και κάποιοι με... τον παίρνουν και σοβαρά. Ότι έχει και πολιτική. E se a Poppy cê lama Ti Alfa Να σα και το άλλο. Το ε. τσιτάφ άκουσε Το τσιτάφ το τσιτάφ τη πολιτική. Ο, ο, ο Μωσή. Α, ο, ο ναι. ναι. Τι είπε. Εν έχουν πει και τσιτάφ. Τι πιάνω διάβαστο. Λέει δεν πηγαίνουμε βλέποντα και κάνοντα, αλλά ακριβώ το αντίθετο. Δεν είναι δηλαδή η πολιτική βλέποντα και κάνοντα, είναι ακριβώ το αντίθετο. Βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώ τι κάνουμε. Εμεί το λέγαμε βλέποντα και κλάνοντα μικρή. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό. Προ το παρόν εμεί βλέπουμε να κυκλοφορεί ο κόσμο κανονικά την ημέρα για να καταναλώσει, το βράδυ να παγορεύεται να κυκλοφορεί. Και, και αυτό που έχουμε να μείνει ένα lockdown, αν απλά μια κοινωνία ανοιχτή, με απαγόρευση κυκλοφορία τη νύχτα και απαγόρευση του να συναστρίζεσαι για οποιοδήποτε πολιτικό λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό. <ειωστά> Καλλινοφρένια. Α, ακούσω προηγούμενο. Ε. Τι έγινε. Ακού στο προηγούμενο και σε επηριασμένο καμάρι μου, δεν πειράζει. Όχι, λεβεντιά μου, όχι, λεβέντιά μου. Δεν ακούω το προηγούμενο απλά. Πήρα να σα πω μια καλησπέρα και έσκομε να μην ξεχάσετε ποτέ το Γιώργο Παπαδόπουλο. Ποτέ να μην το ξεχάσετε, ειδικά εσύ, εσύ. Να μην το ξεχάσουμε από πια. Σε... Καραχά τον έχουμε σχέσαι. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν πειράζει, ήταν ο καλύτερο άνθρωπο και σα έχει αφήσει στάπα και θα τη θυμόσατε για πολλά χρόνια. Εμά, ο Παπαδόπουλο. Θα... Στάμπα. στάμπα έχει αφήσει σε κάτι ρομαντικού. Τη χούντα σαν και σένα και σαν ο, τα βορύδι και τα δονοειδή κτλ. Ολόκληρη Γιάρο, σαν και. Εμά, Στάμπα, εμάς. καμία. Γιάρο, Γιάρο, εκεί είσαστε όλοι, γιατί Γιάρο. Αχ, θε να περάσουμε βραδιά στη Γιάρο, να δει πω γαμάνι είναι εξόριστη. Τι λε βρετραχανοπλάγια, τι λε βρετραχανοπλάγια που έπρεπε να σα πω. Έλα, τι το γιατί, φοβάσαι, γιατί. Γιατί. γιατί. Δοκίμασέ το, μην το απορρίπτει. Εγώ θα φοβάμαι τίποτα. Έτσι, αφού δεν το φοβάσαι, έλα να δει πω γαμάνι εξόριστη. Ο Βελουχιώτη σκότωνε του Έλληνε. Χάσε, που ήταν πολύ πατριώτη. Αυτό που σα τσούζει ακόμα και θα πέρα συνεχίσει πέρα να σα τσούζει πολύ μ' αρέσει. Αγαπήσε του Έλληνε ο Βελουχιώτη, ο πατριώτη σα και έβγαλε μπάστι το δαεστά στην Ελληνοπρένεια. Αυτή την αιμονή με του κομμουνιστέ που έχετε, θέλω να σα πω ότι θα συνεχίσει να την έχετε και πολύ το χαίρομαι. Μα δεν είσαστε Έλληνε, ρε. Να πάτε στη Ρωσία και στη Ρουμανία και στο Τσαουσέσκου. Τι δουλειά έχετε στην Ελλάδα εσεί. Για να συνεχίζουμε κάτι σαν και εσά. Αποστολή. Αποστόλης. αποστολή Τι θες; Τι κάνεις το χάκιλο γίνεται έξω από κίνηση. Έχει κίνηση. Τη μουρεί στο πανηγύρι. Ε, αφού έχουμε καραντίνα, λογικό είναι. Έχουν φοβήσει τον κόσμο που θα του κλείσουν πάλι από αύριο μέσα και έχουν βγει όλοι έξω. Ε, ναι, λογικό. Θα γίνει σήμερα. Τη μουλή στο πανηγύρι. Χειρότερο θα γίνει. Αλλά άμα είναι για ψώνια, δεν κολλάει. Δεν υπάρχει θέμα διασποράς. Ναι διασπαρά. Γιατί κινείται η αγορά και από του έμεου φόρου τη αγορά στηρίζεται η παιδεία. Το τι μαλακία θα ακούσει, δεν λέγεται. Κυγάρι, καλά. Φιλάκια τα λέμε. Έβαλα 10 λεπτά πριν την εκπομπή. Όχ. Oh. Γιατί, γιατί, γιατί. Να σου πω κάτι. Άκουσα να δεις, ήταν ανάμικρα λίγο τα συναισθήματα. Γιατί. Είχε και Είχε... τσίμερο. Σήμερα μια χαρά. Α, όχι, δεν τον πέτυχα αυτό. Α, δεν Πολύ ωραίες απόψε, ρε παιδί. <laughs> δηλαδή, να καθαρίζεις το μυαλό. <laughs> Να αλλά να, να θε μετά και ένα τουμποφλό να ρίξει, Να θε να, να καταπιεί να... ένα ηλί έλεο, κάτι. Με τίποτα. Κάτι να πώς αλλάξει η πώς... γεύση από μια ιδέα με μεγαλύτερη ιδέα. Κάτι πώ του έχω πετύχει και ξερνάω παντού. Λοιπόν, τέλο πάντων. Έχει βάλει ακουαφόρτε στα αυτιά. Α, Χρειάζεται μετά από αυτό. Δεν τον έχω πετύχει, Ζω Λεωρίο. Δεν θε να ξανακούσει μετά τίποτα. Δεν ξέρω τον ήχο τη φωνή του καν. Χάνει, χάνει, χάνει. Ήταν ανάμεικτα τα συζήτηματα λοιπόν. Επειδή έπεζε φορχούνται μπελ τόλτ. Δηλαδή δεν έχω πετύχει άνθρωπο που να ακούει μια μουσική τη προκοπή και αυτό Να ήδης; Αλλά... Μικρό ακόμα, όσο ζεις. Τα βλέπεις; Να τώρα Αλλά... είδες κάποιον, κάποιον που μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι της Προκοπής ναι. Και να είναι κάτι άλλο στο υπόλοιπο Έλα Ακούω αυτά, που λέει ο Να για να <Γυκά> Αλλά για, να, για το κομμάτι τη Δούκα και την καταγγελία για τον Κιμούλη. Ε, αν υπάρχει κάποιο να λογοκρίνουμε ή να κατακρίνουμε τέλο πάντων και να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, είναι ο εαυτό μα, φίλε. Γιατί οι καταγγελίε των εργαζομένων ότι τρώνε ξύλο από τα θετικά του, ότι είναι απλήρωτοι και, παναδε... <Χίλυκες> <Χίλυκες> <δελεύουν> <Χίλυκες> και, και να πάνε κάποιος, <Χίλυκες> <Θέλω> να ζητήσουν τέτοια δουλειά. Και χωρί να είναι στάρ κάποιο, έτσι. Αυτά συμβαίνουν <Χίλυκες> και σε άλλε δουλειέ. Μα κυρίω σε στάρτε δουλειέ. Κυρίω σε άλλε Και δημοσίω πολύ από αυτού αυτοί που ασχολούνται είναι μονίμω οι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι κοιτάμε από την άλλη μεριά. Εντάξει, φίλε. Καλό να καταγγ Να κοιτάμε και και όλε τι άλλε καταγγελίε που γίνονται όλο αυτό το διάστημα. Από όλου του ανθρώπου που υποφέρουν. Και για πολλού λόγου. Για εργασιακά δικαιώματα, όχι μόνο για συμπεριφορέ. Αυτό ακριβώ. Για απειλέ στου χώρου εργασία. Για πολλού λόγου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Και εν μεταξύ, είναι τόσο μαζικό το φαινόμενο. που η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν τέτοια βιώματα είτε, οι ίδιοι είτε για το διπλανό του. Τι στο διάλογο, κυμάστερ, φίλε. Περιμένουν στο πού μόνο η Δούκα. Αφού το λένε όλοι οι άλλοι και εσύ ο το βλέπει. Άμα δεν θε να το δει, αγάπη δεν το δει, τέλο πάντων. Κοίταξε, δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένα μετά από έναν αιώνα και να λέει: Ξέρει, σε μένα τσόκια τόκια τόκια τόκια τόκια. Γιατί δεν μπορεί, όποτε θέλει θα καταγγείλει αυτό που θα καταγγείλει. Τι εννοεί, σαν τη Όχι, δεν είναι έτσι, δεν <συστά> είναι Όχι, να σου πω κάτι. Όταν στέλε... νιώσει έτοιμο, όταν νιώσει ότι δεν απειλείται, εσύ τη ζόητρα μα. Το θέμα δεν είναι αυτό όμω. <συστά> το <συστά> θέμα <συστά> είναι ότι αποπροσανατολίζουν από την ουσία. Γιατί κυριαρχεί το ΣΤΑΡ, στο ΣΤΑΡ σύστημα βέβαια και στα τσόκια τη τηλεόραση. Προφανώ θα κυριαρχήσει γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή και χάνεται η ουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να μπουν μπουν μπροστά τα εγώ του καθενό. Ότι οι εκλογέ στην, στην, στην ιστιοπλοεία, οι εκλογέ για του αθάνατους τη Ολυμπιακή Επιτροπή, οι εκλογέ στην ΕΠΟ και όλα αυτά τα θέματα σχετίζονται με τι προεδρίες και με τα συμβούλια σε κάθε οργάνωση. Έτσι έπαθε και ο Στροσκάν. Ο Στροσκάν είναι αυτό που λέει το τραγούδι που λέει: Στροσκάν Τουντούρουν. <ΡΟΣ> Έλα, <σομίσαι> έλα, έλα, κό, τα, είσαι, είσαι, Εγώ να κάνω σωστά; εσύ ξεκίνησε σπόρτος με τις μαλακίες. <σομίσαι> Αυτό ή αφού είσαι σοβαρό παιδί, γιατί αρχίζεσαι. Εσύ ας... δεν είσαι, λυπάμαι. <σομίσαι>